Κεφάλαιον Β, σελίδα 479, στήχη 1 ως 13, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. 1. Κι όταν από την εσπέρα τη παραμονή τη ήρχεσεν η ημέρα της Πεντηκοστής και πρόκειτο αύτη να συμπληρωθεί, ήσαν όλοι πιστοί με μια καρδιά συναγμένη στο αυτό μέρο. 2. Κι έξαφνα, χωρί να το περιμένει κανεί, ήλθε βοή από τον ουρανόν σαν βοή σφοδρού ανέμου, ο οποίο κινείται με ορμήν και βιαιότητα, και η βοή αυτή εγέμισε όλο το σπίτι, όπου εκάθιν το Απόστολοι και όλοι οι μαθητέ. 3. Και είδαν με τα μάτια των να διαμοιράζονται σε αυτού γλώσσε παρόμοιε προ τα φλόγα του πυρό, και στον καθένα από αυτού εκάθισαν από μία γλώσσα. 4. Και γέμισε το εσωτερικό όλων με πνεύμα Άγιον, και ήρθαν να ομιλούν ξένα γλώσσα όπω το πνεύμα που του ενέπνεν. Έβιδεν ει αυτού να ομιλούν και να λέγουν θείους και ουρανίους λόγους και διδασκαλία υψηλάς και θεοπνεύστους. 5. Ήσαν δέκα τεστημένοι εν Ιερουσαλήμ ω μόνιμοι κατοικοί τη οι Ιουδαίοι, άνδρες που βλαβούνται και φοβούνται τον Θεό από όλα τα έθνη όσα υπάρχουν στην υποκάτω του ουρανού γην. 6. Όταν δεν έγινε η βοή αυτή του ανέμου, εσυνάχθη το πλήθο και όλοι οι από αποσύγχυση και κατάπληξη, διότι ο καθένα τον ήκουε του μαθητά αυτού του Ιησού να ομιλούν με την ειδική του γλώσσα. 7. Έμειναν δε εκστατικοί όλοι και θαύμαζαν και έλεγαν ο ένα στον άλλον. Να, όλοι αυτοί που ομιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι. 8. Και πώ εμεί ακούμε ο καθένα μα την ειδική μα γλώσσα, την οποία νε και ομιλούμε από την εποχή τη γεννήσεώ μα. 9. Όσοι είμαι θα πάρθει και μύδη και ελαμείτε και όσοι κατοικούμε τη Μεσοποταμία και την Ιουδαία και την Καπαδοκία, των Πόντων και την Ασία, 10. Και την Φρυγία και την Παμφυλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης που είναι πλησίον της Κυρίνης και οι Ρωμαίοι που διαμένουν εδώ, τόσον αυτοί που λόγω της καταγωγής των είναι οι Ιουδαίοι όσον και οι εθνικοί που προσφυλκίστησαν στην Ιουδαϊκήν πίστη και έγιναν προσύλλητοι, 11 Καθώ και οι Εκκρίτη καταγόμενοι και οι Άραβε, όλοι εμεί που καταγόμεθα από τα διάφορα αυτά μέρη, πώ συμβαίνει να ακούμε αυτού να ομιλούν και να διακηρύττουν ει τη γλώσσα μα τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του Θεού, 12. Έμεναν δεξατικοί όλοι και έμβαιναν ει και έλεγαν ο ένα στον άλλον, σαν τι να σημαίνει το έκτακτο αυτό γεγονό, και σαν ποιαν εξήγηση μπορεί κανεί να του δώσει. 13. Άλλοι όμως επεριγελούσαν και έλεγαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι γεμάτοι από γλυκό και δυνατό κρασί και δεν ξέρουν τι λέγουν.